όχι απαραίτητος ως εχθρή Μα ως ενέχειρα της μνήμης Διαβάζει η Ζηράνα ναζατέλη Τορία τρίτη με βέλη του ο έρωτας. Ζηλεύουμε μια μακρινή θεότητα, ίσως η κάλυ, ίσως κάποια άλλη, όπως την βλέπουμε τουλάχιστον σε μια μυθική της απεικόνιση, όπου από τον κάθε όμο της φυτρώνουν 15 χέρια, το καθένα να κρατάει και να φέρνει ισπέρας κάτι διαφορετικό και όλα μαζί να συγκλίνουν. Ένα τέτοιο προνόμιο θα μας βοηθούσε, πιστεύουμε... στην απρόσκοπτη αρμολόγηση τριάντα ιστοριών μέσα σε μία... και αν δεν είναι τριάντα, είναι περισσότερες. Και θα λιγόστευε τον κίνδυνο που μας απειλεί συχνά... να χαθούμε στα δαδαλώδη μονοπάτια της αφήγησης... ή να μείνουμε με το ρίγο και την απίστευτη πίκρα... Μια αρχής δίχως τέλος Μιας ολοκληρωτικής Πλην ατελές φορής mm. Δεν είναι μόνο Ο έρωτας και ο θάνατος Ή ένα περιβάλλον παλήμψης Της παιδολατρίας Αυτό που μας ελκύει Εδώ και χρόνια Να το διανύσουμε Και έξιστορίσουμε σε βάθος Είναι και κάτι άλλο Πολύ πιο φευγαλαίο Και μοναδικό που μας καλεί σε αυτή την πάλη με το ανήποτο από όπου έλκουν το γένος τους όλες οι ειδονές και τα ενίγματα του λόγου Μπορεί και να χαθούμε γράφοντα να μην ξαναβρούμε τον δρόμο της επιστροφής κοντά σας οι μόνη λένε ειδονή που μένει ατιμόρητη είναι το διάπασμα Έμπροσθεν το πανδοχείου μας εις την είσοδον Λίγο πριν καταστραφεί Η Φεβρονιά, τα δεκαπέντε παιδιά μας και ο ίδιος Το βρέφος εις την αγκαλιά Ο Θωμάς με τα δύο μάτια Το άλλο βρέφος η Ελισάβετ Αριστερά ο αδερφός μου Λουκάς με ένα άλογο Ενθύμιον 1899 Δεκεμβρίου Προ αποφυγή Αυτά γράφει με έναν λοξό πλην ευανάγνωστο χαρακτήρα ο ησύχιο, πάλι ποτέ θεαγέννη, πίσω από μια ασπρόμαυρη μακρόσθενη φωτογραφία που ξεχυλίζει από πρόσωπα χαμογελαστά και τρομαγμένα, όλα εντατικά στραμμένα στον φακό και που αν τόσα κρωμιά επάνω σε μια βάρκα. Η βάρκα μπορεί να βούλεζε Τα ίδια έγραψε καθότι καλλιγράφος Και πίσω αποπλήστες άλλες φωτογραφίες Με αλλαγές απλώς στα ονόματα Που απεικόνιζαν εκείνες τα αδέρφια του με τις οικογένειές τους Όλες τραβηγμένες την ίδια ημέρα σχεδόν Στο ίδιο ακριβό σημείο Χαμένες οι περισσότερες πια από αυτές Ή κάπου για άλλα εκατό χρόνια ήταν ένα συμβάν ιστορικό από όπου και αν το δούμε <Συλίως> Όπως κάθε έξι ή δώδεκα μήνες... Καλούσαν έναν κουρέα στο μεγάλο σπίτι Να το κουρέψει όλους τη σειρά Μικρούς και μεγάλους Γιατί που να τρέχει ο καθένας χωριστά για κούρεμα Και αυτό σήμαινε ότι ο τυχερός τεχνίτης Έκλεινε εκείνη την ημέρα το μαγαζί του Και ερχόταν με όλα του τα σύνεργα εδώ Έτρωγε το μεσημέρι μαζί τους Και το απόγευμα συνέχιζε τη δουλειά Ή όπω κατά καιρού καλούσαν κάποιον άλλον τεχνίτη ή τεχνήτρα μου με σκοτεινά μπουκάλια υπομάλεις Και με στα μπουκάλια αυθέλες Για να κάνουν μια μαζική αφέμαξη στο σπιτικό Σε όποιους βέβαια το είχαν ανάγκη Αλλά και σε όποιον ήθελε να προλάβει κάποια ανάγκη Έτσι και τα τελευταία δέκα ή δεκαπέντε χρόνια Με αφορμή κάποια εξαιρετική επέτειο ή επιθυμία Καλούσαν έναν φωτογράφο με τα κουβούκλια, τα πανιά και τι πλάκε του για να τους απαθανατήσει συγγυνεξή και τέκνης Ήταν μεγάλο γεγονός τότε η φωτογραφία Στις αρχές της υπάρξε τη. Ήταν μια παρέκκληση γεμάτη σημασία και μεγαλοπρέπεια Την ιδέα για το συγκεκριμένο εκείνο γεγονός έμπροσθεν του πανδοχείου Την είχε μια γυναίκα από αυτές που δεν εμφανίστηκαν ακόμη στην ιστορία μα. Είπε στον Χριστόφορο την νύχτα των Χριστουγέννων Φεύγει και αυτός ο χρόνος όπου να είναι Φεύγει και ο αιώνα. Δεν καλείς εκείνον τον Αλέκο τον φωτογράφο Να μας τραβήξει όλους μια φωτογραφία Να έχουν να βλέπουν οι άνθρωποι Όταν εμάς μας φάνε τα σκουλίκια Ο Χριστόφορος παραδέχτηκε Πως οι γυναίκες καμιά φορά έχουν πραγματικές ιδέες Και πρωί πρωί την άλλη μέρα Έστειλε να ειδοποιήσουν τον Αλέκο <Συξελίου> Αυτός... Ήταν ένας ανθρωπάκος δυο πιο χαμηλός από τον τρίποδά του Μα ανέβαινε σε ένα τρίσκαλο σκαμνί και ψήλωνε όσο ήθελε Όσο για φωτογράφο άλλοι τον θεωρούσαν σπουδαίο Άλλοι στους τυφλούς ομονόφθαλμος Και μια γυναίκα κάποτε τον αποκάλεσε φθονερή βαρβερίτσα Επειδή πίστευε πως την φωτογραφία την έβγαλε μεγάλη και θυμωμένη αυτός εν πάση περιπτώσει Μόλις άκουσε πως ο Χριστόφορος τον θέλει Να φωτογραφίσει όλη τη φαμίλια του Με όλα τα παρακλάδια της Έτριψε τα χέρια του Ήπιε κάτι για να στυλωθεί Και ξεκίνησε με τα πηδηχτά ασυνάρτητα βήματάκια του Που τον έκανα να μοιάζει Με μικρό ζώο του δάσους Που έχασε τον προσανατολισμό του Δυο τσιράκια κουβαλούσαν τα όργανα Και χωρίς να το φέλουν Αφού τον ακολουθούσαν Μάθαναν να περπατούν σαν αυτόν Άρχισαν μία-μία οι οικογένειες Ο μεγάλος γιος πρώτα Με την γυναίκα και τα παιδιά του Μετά ο δεύτερος Μετά ο τρίτος Στον τέταρτο χρειάστηκε να σταματήσουν Γιατί σκοτίνιασε Και γιατί η μηχανή χάλασε Και συνέχισαν δύο μέρες μετά Όταν η μηχανή Διορθώθηκε. Άρχισαν να ετοιμάζονται και να στείνονται με φόντο πάντα την είσοδο του φημισμένου πανδοχείου και η υπόλοιποι γόνιοι με τα παιδιά και τι γυναίκε του, ο Αλέκος, στο στοιχείο του. Μετρούσε και ξαναμετρούσε τόσα βήματα μπρο, τόσα βήματα πίσω, υπολογισμένα όλα στι δικέ του διαστάσει, Έβαζε, έβγαζε το κεφάλι του από τα μαύρα πανιά γιατί κάτι δεν τον ικανοποιούσε απόλυτα Έτρεχε πάλι πίσω στα πρόσωπά του Χτυπούσε ή τσιμπούσε κάποια μάγουλα για να ζωηρέψουν Έστρεφε τους λαιμούς πιο λοξά ή ψηλότερα για να φωτίζονται Διόρθωνε τις πτυχές τα ρούχα για να φαίνονται όλα πιο φυσικά Πασπάτευε μέλη, χάιδευε γόνατα Εκλυπαρούσε τους μικρούς διαβόλους να μην κουνηθούν για δύο λεπτά Απομάκραινε κάθε τόσο του άσχετους ή λαθρέου, Και γενικώ είχε μια ένταση και μια αδημονία Σαν να ήταν η πιο κρίσιμη ώρα της ζωής του Το έργον, το έργον, το κλικ το μοιραίον αναφωνούσε Αχ, αχ, αχ, αναστέναζε μετά Και τι δεν θα να ήμουν στη θέση σας Να κάθομαι σαν το πασά, να με φωτογραφίζουν Ελάτε όμως στη δική μου να δείτε τι εστί έργον Έργων που ακινητεί παρακαλώ τον χρόνο Τον παγιδεύει όπως η φάκα τον ποντικό, όχι αστεία Μα κάτι τέτοιες εξάρσεις ή οι του Δεν εμπόδιζαν εκείνους που κάθονταν σαν πασάδες Και τον υπάκουαν σαν σκυλιά Να έχουν επίσης αγωνία, χτυποκάρδη και συγκίνηση Δύο από τους γιους του Χριστόφορου Ο Ζαχαρίας από την πρώτη του γυναίκα Ράφτη στο επάγγελμα Και ο Λουκάς από την δεύτερη Πεταλωτής Ήταν ανίπανδροι Χωρίς παιδιά, χωρίς κοιλιά Όπως με χαρά παραδέχονταν ικτήροντας καμιά φορά τους πολύτεκνους αδερφούς Και οπωσδήποτε μεριμνώντας για μια ισορροπία στα πράγματα Και αυτοί οι δύο την ημέρα εκείνη Βρίσκονταν έξω από τον πυρετό της φωτογράφησης. Είχαν όμως γάτες και άλογα αντιστήχως Από κάθε ράφι στο μαγαζί του Ζαχαρία Και από κάθε τόπι ύφασμα Πηδούσε σαν ουρανοκατέβατη και μία γάτα Νίσταζαν, κουλουριάζονταν Και ευτυχούσαν όλες μαζί εκεί μέσα Πότε-πότε για να ξεμουδιάσουν Κυνηγούσαν και κανένα ποντίκι Και φυσικά από το χρυσό πέταλο του Λουκά Δεν έλειπαν καθόλου τα άλογα Γι' αυτό ο Αλέκος τους πρότεινε εξ αρχής Να πάρουν και αυτοί τις δικές τους ψυχές Και να έρθουν να βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία Το σχέδιο άρεσε στο Λουκά Μα όχι ακριβώς όπως το σκέφτηκε ο φωτογράφος Δεν έφτασε στο σημείο Να βγάλει από το μαγαζί του όλα τα άλογα που περίμεναν πετάλωμα Και να στηθεί μαζί τους μπροστά στο Διψαλέο εκείνο μάτι Έκανε κάτι άλλο σε κάθε οικογένεια των αδελφών του πήγαινε και αυτός με ένα άλογο διαφορετικό κάθε φορά Και έπαιρνε θέση στα δεξιά ή στα αριστερά τους Ο Αλέκος ήταν ενθουσιασμένος με τις σκηνές χειροκροτούσε, ευλογούσε την τέχνη του, έκανε τούμπες στα χιόνια Έστελνε φιλιά στον αέρα Και αρκετές φορές χρειάστηκε να στριμώξει μέχρι σαφανίσεως κάποια παιδιά Για να μην κοπεί η ουρά του αλόγου στη φωτογραφία Πράγμα που διασκέδαζε τους άντρες Μα κάποιες από τις γυναίκε δεν το δέχονταν Να θυσιαστούν τα παιδιά τους για ένα άλογο Βρέθηκε όμως και γι' αυτό η λύση Όσα παιδιά πολυπερίσευαν Τα έβαζαν επάνω στο άλογο Άλλο που δεν ήθελαν Στο τέλος ζήτησε ο φωτογράφος από τον Λουκά Να καβαλήσει και ο ίδιο ένα Και να τον απαθανατήσει σαν τον Μεγαλέξανδρο Με τον Βουκεφάλα ο Λουκάς, κουτσός όπως θυμόμαστε, δέχτηκε να γίνει κι αυτό. Μόνο που για κακή του τύχη η πλάκα εκείνη κάηκε και δεν είδε ποτέ τον εαυτό του επάνω σε άλογο. Συνέχισε να σφυροκοπάει και να αγκομαχεί ανάμεσα στα πόδια τους. Όσο για τον ράφτη τον Ζαχαρία, αυτός όχι μόνο δεν δέχτηκε να βγει με τις γάτες του, μα εκνευρίστηκε όταν ο φωτογράφος επέμενε και μια αδελφή του τον παρακάλεσε. Κλείστηκε στο ραφείο απέναντι από το χάνι και έσκυψε με σύλλο πάνω στις κλωστές και στις βελόνες του, ενώ οι γάτες νιαούριζαν, τρίβονταν και κυκλογύριζαν στα πόδια του με μια διέγερση που δεν την είχαν κάθε μέρα. Υσυχάστε, τη μάλλονε, που θα γίνετε κοκκόνες για να φιονίζεται ο Αλέκος και ρίχνε πότε πότε μια ματιά έξω από το τζάμι γιατί δεν τον άφηνε και εντελώς αδιάφορο η ιστορία Πάντως τον κατάφεραν, στέλνοντας δύο από τα αγαπητά του ανήψια να βγει και να φωτογραφηθεί στην τελευταία και πιο έντοξη σκηνή Εκείνη όπου έγινε χαμός για να χωρέσουν οι πάντες Όλες μαζί οι οικογένειες του οίκου Στήθηκαν κάτι απίθανες πυραμίδες Που ξεκινούσαν από γονεί Που στα γόνατά τους κάθονταν ηχοί και θυγατέρε, Και στα γόνατα αυτών νεότερα αδέρφια Και πάνω στα νεότερα μικρότερα Και στην κορυφή τα βρέθη Στο κέντρο δε τούτης της σύναξης, Ο Χριστόφορος, πατήρ πάντων με την μεγαλύτερη περηφάνεια αποτυπωμένη ενυγματικά Σχεδόν στοικά στο πρόσωπό του Και με ένα ρόδι συμβολικά στο χέρι του Οι περίεργοι που μαζεύτηκαν παρά το κρύο και τις χειμωνιάτικες ασχολίες τους για να παρακολουθήσουν αυτήν τη σπουδαία υπόθεση μπροστά στο χάνι διαλύθηκαν όταν ο αλέκο έδωσε το σύνθημα του τέλους κλείνοντας και κλειδώνοντας τον τρίποδά του και το χιόνι ξαναρχίσε να πέφτει σαν να το πλήρωνε. χώθηκαν όλοι στα σπίτια τους Τη μεθεπομένη το χιόνι σταμάτησε και βγήκε απροσδόκητα ένας ήλιος που υποσχόταν πολλά Μαζί με ένα αεράκι που θύμιζε αληθινή άνοιξη Είπαν για κάποιες αμυγδαλιές που γελάστηκαν Και άνθισαν από τη μια μέρα στην άλλη Έκαναν πρωτοχρονιά με ήλιο Το χιόνι όμως ξανάρχισε Και ο αέρας τώρα σφύριζε Και στις 5 Ιανουαρίου του νέου αιώνα Ξαναμαζεύτηκαν όλοι στο ίδιο μέρος για να παρακολουθήσουν ΦΕΘ Το πιο ιστορικό και ανιστόριτο Τις φλόγες μιας αδυσόπητης πυρκαγιάς Που έγλυφαν από παντού Και αποτελείωναν το ξεκουστό χάνι καταστροφή ήταν ολική, δεν χάρισε τίποτα και ξεκίνησε από κάτι ανεπέσθητες δονήσεις το προηγούμενο βράδυ. Οι δονήσεις επαναλήφθηκαν, πιο παρατεταμένες και όχι πια ανεπέσθητες προς τα μεσάνυχτα. Όλοι ήξεραν από σεισμούς. Οι σεισμοί μας γέννησαν, συνήθιζαν να λένε και αρκετοί κυριολεκτούσαν αφού είναι γνωστό όταν η γη χάνει τον έλεγχό τη. Σπάνε και πολλά νερά πριν τη ώρα τους Μα πιο καλά τους ήξεραν τα ζώα Αυτά οσμίσθηκαν τον ερχομό του Πολλοί πριν πιάσουν τα πρώτα τρέμουλα Και έδειχναν με κάθε τρόπο την ανησυχία τους στους ανθρώπους Μα εκείνοι δεν άκουγαν Σκύλια αληχτούσαν όλο το απόγευμα δαμάλια μούγκριζαν αμούγκριζαν λόγο και έστρεφαν τα μεγάλα μάτια τους κατά πίσω Σαν να κοίταζαν την ίδια την κόλαση Οι γείδες κλειδονίζονταν Και οι χείροι ρουθούνισαν μπροστά Σε αόρατα σήματα κινδύνου Ακόμα και οι γάτε του Ζαχαρία Κνίγουσαν η μια την άλλη Ήδαν κόνονταν μοναχές τους Μα οι άνθρωποι Λες και είχαν πει όλοι τους το αφέψιμα ενός φυτού υπαρκτού που λέγεται αδιαφορία τα κοίταζαν όπως κοιτάει ένας λογικός κάποιον που παραφέρεται Όταν όμως άρχισαν οι πρώτες δονήσεις άρχισαν και αυτοί να ταράσουντε και όταν ήρθαν και οι δεύτερες, οι τρίτες και φοβερότερες άρχισαν να προετοιμάζονται για μεγάλο σεισμό Έφυγαν από τα σπίτια τους οι περισσότεροι Πήραν ό,τι αναγκαία μπορούσαν να πάρουν και πήγαν με στο σκοτάδι και στο καταχύμονο να βρουν σωτηρία στα παγωμένα και άδεια χωράφια. Ούρλιαζαν λέει τα μωρά σαν άταμη νύχτα του ηρόδη. Είχε και πανσέλινο, ακούστηκαν και λύκη από τα βουνά. Οι οικογένειες του Χριστόφορου σηκώθηκαν βέβαια και αυτές το πόδι, και τι να πρωτοσώσουν, από τι να πρωτοσωθούν, αναρρύθμητα άτομα, άδεισο στις ψυχές, αγωνία που άγγιζε την παραφροσύνη, πανικός και συσκότηση. Η φεβρονιά είδε την κλητία να τρέχει σαν σύφουνα, σφίγγοντας κάτι στο στήθος τη, ας τους καθρέφτες της φώναξε και πάρε κανένα παιδί μαζί σου. Μα η κλειτία είχε κουραστεί με τα παιδιά. Ψύχρεμος μέσα όλα ο Χριστόφορος Πήρε όσους από τους γιους του δεν πρόλαβαν να το σκάσουν με τις γυναίκες τους Και πήγαν στο χάνι κατάμεστο τις ημέρες εκείνες από κυνηγούς και ζωέμπορους Να το αδιάσουν Οι δονήσεις πλέον συναγωνίζονταν τις κινήσεις τους Ακόμα λίγο και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς Όπως βρήκε την δύναμη κάποιος σε τέτοια ώρα να πει τέτοια λόγια Έβγαζαν από το χάνι άρον άρων όσου δεν είχαν χει. Πολλοί κοιμούνταν, δεν πήραν είδηση. Και όσα ζώα περίμεναν δεμένα να έρθει η σειρά του να τα λύσουν. Υπήρχαν και παιδιά. Άλλα είχαν χάσει τη μάνα του. Άλλα τα γύρευε η μάνα τους. Ο με τους του. Ο Χριστόφορο με του γιου του έδιαιναν και ξανά μπαιναν να δουν τι άλλο μπορούσαν να κάνουν. Οι γυναίκε έσκουζαν. Οι άντρε φώναζαν σκάστε να δούμε τι γίνεται. Και πάνω σε εκείνη την ανθρώπινη τύρβη ακούστηκε το αφορι το βουήτο της γης, το πιο υποχθόνιο που τα καθήλωσε όλα για μια άπειροελάχιστη στιγμή πριν τα συγκλονίσει. Δουλειάς, και μετά μια ανακούφιση σαν τρέλα, καθώ ετοιμάστηκαν λίγο πολύ για τον άλλον κόσμο ή κάτι τέτοιο, και είδαν ότι έμεναν ζωντανοί, σαλεμένη και απίραχτοι, και είδαν ότι γύρω του τα σπίτια, οι τύχοι και τα υπάρχοντα ταρακουνήθηκαν, μα έμειναν στη θέση του. Του φάνηκε ψέμα, ένα τρομακτικό αστείο. Που δεν θα το ξεχνούσαν για πολύ καιρό Μας πήγε και μας έφερε Ψέλισε ένας κάτοχρος Αυτό ήταν Έγινε Έσπευσε να καθυσυχάσει τον εαυτό του και τους άλλους Ένας πιο κάτοχρος Δεν βολευόταν η χίβρε παιδιά Η αρχόντισα, Είχε σκουλή στον κόλο της Έτσι δε λέμε Μα τώρα βολεύτηκε, κάθισε Με λίγη φασαρία ε, Τι να κάνουμε Ένιωσαν όλοι καινούρια ανάσα να δροσίζει τα ρουθούνια τους Και νέος άλλιο να υγραίνει το στόμα τους Μα η ακόμα δεν είχε καθίσει Ακόμα δεν τα είχε πει όλα Δυο ώρες αργότερα Κατά τις τρεις τα χαράματα Ξανακούστηκε ο υπόκοφος τριγμός της Και τότε πολλά ταβάνια ράγησαν Πολλοί τύχοι κύλησαν Πολλά σπίτια έχειραν. Και πολλά υπάρχοντα έσφυσαν. Και πάλι δεν χόρτασε Το χάνι του Χριστόφορου Άρπαξε φωτιά Από κάποια λάμπα ίσως Που έμεινε αναμένη Παρότι πίστευαν πως τι έσβησαν όλες και έπεσε και χύθηκε το υγρό τη, και άλλωστε γιατί να μην άναψε κάποιος μια μικρή λιχνία αφού πέρασε ο πρώτος σεισμός Ίσως από τη μεγάλη φωτιά που έγκαιγε μέρα νύχτα το χειμώνα και παρότι βεβαίως την έσβησαν κι αυτήν ή νόμισαν ότι την έσβησαν Κανείς δεν ήξερε να πει άγνωστες οι αιτίες όσο και άπειρες, αναρρύθμητες Καθώς μάλιστα συνήργησε και ο σεισμός Και μια σπίθα σε τέτοιες στιγμές Φτάνει για όλα Εκεί που μας χρωστούσανε Μας πήραν και το βόδι Έλεγαν οι άνθρωποι σε περιπτώσεις όπου Εκεί που πήγαινε να μπαλώσεις μια συμφορά σέβρισκε η χαριστική βολή της Εκεί που μας χρωστούσανε, μας κάψαν και το χάνι. Θα έλεγαν τη νύχτα εκείνη η γη του Χριστόφορου Που μύρια όσα έβαλε ο θολομένος νους τους Εχθρούς παρά εχθρού, άσπονδος φίλους, ακόμη και παραδελφούς Α ναι, έγινε κι αυτό Δύο γη του τουλάχιστον από την Πετρούλα την πρώτη γυναίκα Υποπτέθηκαν χωρίς πολλά πολλά τι γιους τη δεύτερη της έφθας Που τους είχε φέρει εδώ από τον πρώτο της γάμο Εκείνοι είπαν Δεν είναι ούτε ετεροθαλείς αδελφοί μα, Δεν μας είναι τίποτα Γιατί να μην το κάνουν Και οι υποψίες στο μυαλό του έπαιρναν και αυτές φωτιά Γιατί να μην το κάνουν Οπωσδήποτε σε εκείνους ως από άλλον πατέρα Δεν θα έπεφταν μεγάλα κομμάτια Από την κληρονομιά του Χριστόφορου οι μοιρασιές θα βάραν ανάσφαλώς προς τη μεριά αυτών των δικών του Οπωσδήποτε εκείνη με τη δική του λογική και αφού μικρούς τους έφερε εδώ η έφθα και δούλεψαν σε αυτό το σπίτι Όσο και οι άλλοι Θα ηνιωθάν αδικημένοι Κάτι που στο κάτω κάτω το είχαν πει και με το στόμα τους αρκετές φορές Το είχαν εκδηλώσει Γιατί λοιπόν να μην εκδικηθούν προκαταβολικά για αυτή την αδικία γι' αυτό που το μυαλό του το βλέπε σαν αδικία. Γιατί κάποιος από αυτούς, σαν τον λίκο που χαίρεται στην αναμπουμπούλα, εποφελούμενος από τη σύγχυση του σεισμού, να μην έριξε ένα δαδί από κάποιο παράθυρο και να το σκασε. Και να ήταν μάλιστα από τους πρώτους, μετά που ήρθαν και φώναξαν φωτιά, φωτιά, από τους πρώτους που πήγαν να χτυπήσουν την καμπάνα. Γιατί όχι. ποιο θα του έφραζε τον δρόμο... Να μην πάρουν και αυτοί τίποτα Αλλά να χάσουν και οι άλλοι τη βολή τους Το αίμα νερό δεν γίνεται Αλλά και το νερό δεν γίνεται αίμα Είπαν στον Χριστόφορο Ούτε η γη σου είναι αυτή Ούτε δικά μας αδέλφια Έστω και από άλλη μάνα Όπως έχουμε και τέτοιους αυτή δε σου είναι και δε μας είναι τίποτα Από πουθενά δε μας πιάνει το αίμα Γιατί να μην το κάνουν Καλά σοβαρολογείται. Ή τρελαθήκατε και μου τα λέτε αυτά Τους ρώτησε ανταριασμένος ο Χριστόφορος Που δεν είχε μέρος στο κεφάλι του και για τέτοια Του είπαν πως σοβαρολογούν Και άναψε καυγάς Ο πατέρας τους έδιωχνε λέγοντας πως Δεν θέλει να ακούει τέτοια Πως γι' αυτόν κι ένας ξένος να μπαινε στο σπίτι του γινόταν δικός του Και ένας γιος από σαράντα πατέρες να κατέληε στη δική του εστία γινόταν γιος του μη με φαρμακώνετε λοιπόν με τις υποψίες σας Αρκετή φουρτού να έχω στο κεφάλι μου Πάτε πιο πέρα Τους έσβροχνε με τα χέρια του Και εκείνοι του αντιγύριζαν πως αυτός καμιά φορά δεν ήταν πατέρας Ούτε για τους αληθινούς του γιους Πως τώρα δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για τους ξένους Μήπως τον έφεραν με το μέρος τους Μήπως του έφερναν κρυφά και του πουλιού το γάλα ή μήπω ο νου σου εσένα δεν είναι παρά και παρά τα χρόνια σου Στους γάμους και στο κάθε σκαρίδι που σου φέρνουν οι γυναίκε σου Φτυκιασμένος ο Χριστόφορος να ακούει τέτοια Κάθε φορά που κάτι δεν πήγαινε καλά στο σπίτι Πόσο μάλλον τώρα που έβγαιναν φωτιές και κλάματα από το χάνι Σήκωσε το χέρι του και άστραψε και στους δυο από ένα χαστούκι Εκείνοι το άλλο πρωί μετάνιωσαν, ξέχασαν την προσβολή, ζήτησε και ο Χριστόφορο Συγνώμη γνώμη με τη σειρά του, και τα δέφτια που πήγαν να τα βαρύνουν υποψίε βρέθηκαν αθώα, αφού την ώρα τη πυρκαγιά ήταν και οι δυο στα χωράφια με τι φαμίλε του. Πάντω είναι αλήθεια, πω μια σπίθα ήθελαν κι αυτοί όλοι, αυτή η δίχω άκρη οικογένεια, για να φουντώσει στου κόλπου τη η διχόνοια, να διαταραχθεί η περίφημη ισορροπία Και να φανούν οι αδιόρατες ρογμές και τα στίγματα στο κατά τα άλλα σπάνιας υφής και αντοχής και λυφός της Και στο μεταξύ είχαν όλοι τους λόγους τους Να θλίβονται για την καταστροφή του πανδοχείου Και για ό,τι άλλο έμελε να χαθεί μαζί του Τρεις μέρες έβγαιναν καπνοί από τα ερήπια... και ο κόσμος χάζευε σαν υπνωτισμένος. Να, χθες ακόμα θεία... καθόμασταν όλοι εδώ όπως τώρα... και κοιτούσαμε που βγαίνατε φωτογραφίες. Τι καλά που βγαίνατε, τι καλά που ήταν... και τώρα, τώρα αυτή η συμφορά που έπεσε, τι συμφορά. Να βλέπουμε το χάνι να καίγεται, στάχτη να γίνεται... και να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια... «Και η κόρη σου, αχ τι πόνος. Ο Χριστόφορος ατένιζε σιωπηλά και ανέκφραστα Μια νέα γυναίκα με γαλανά μάτια Που του τα αυτά Γιατί του τα έλεγε Για να τον παρηγορήσει Αυτή ήθελε να του πει κι άλλα Από συμπόνια φυσικά Μα το βλέμμα του την αποθάρρυνε «Μη με κοιτάς έτσι» Τον παρακάλεσε και σε αυτόν φάνηκε πως δεν φτάνει που φλιαρούσε σαν την κίσα Αλλά του μιλούσε και από πάνω σε ξένη γλώσσα Άκουσε ένα ακαταλαβίστικο «Μη με κοιτάς έτσι» Μετά κατάλαβε «Μη με κοιτάς έτσι θύε» του ξαναείπε σκύβοντα το κεφάλι της είναι... «Είναι σαν να μου λες ότι εγώ έβαλα τη φωτιά» Και μπορεί να τον έλεγε θείο χωρί να είναι ανυψιά του Αλλά οπωσδήποτε θα τον εχθρεβόταν καθόλου Κυρίως δεν εκθρεβόταν τον έναν από τους γιους του αν ήθελε και εκείνος να το καταλάβει, να το δει Ο Χριστόφορος έπιεσε να κοιτάει μιαν άλλη διπλανή τη που δεν είχε ανοίξει το στόμα της να πει τίποτα Μέχρι που και εκείνη δεν άντεξε το βλέμμα του και τραβήχτηκε πίσω με σκυμμένο κεφάλι πάτησε σε ξένα πόδια όσο να βρει μια άλλη θέση Ύστερα έβαλε στο μάτι του και έναν άντρα, ύστερα κι άλλον, ύστερα όλου. <Κι> Τι έπαθε. Αυτοί κοίταζαν το χάνι του που έσβηνε από το πρόσωπο της γης, και αυτός κοίταζε αυτούς που δεν έφταιγαν σε τίποτα, που ήρθαν εδώ να τον συλληπιθούν, να συμπαρασταθούν όσο γίνεται. «Διαλυθείτε» τους είπε ήσυχα Αυτός ήξερε πόσο ήσυχα και αυτοί που το άκουσαν Εσείς τεναχώριες δεν έχετε Δεν πήραξε τα δικά σας σπίτια ο σεισμό. Το δικό μου χάνει σκέφτεστε Ο πόνος σε κάνει άδικο Ακόμα και αχάριστο σκέφτηκαν Τι τον πείραζε που Βάζοντας στην άκρη τις δικές τους ατυχίες Ήρθαν να δώσουν το παρόν και τη συμπόνια του. Σε μια συμφορά σαν τη δική του Γιατί βέβαια Άλλο να σουραγίσει ένα ταβάνι και άλλο να αφανίζεται ένα χάνι Δεν κλαί τα τριαντάφυλλα Σαν καίγεται το θάσος. Κι όμως ο Χριστόφορος Το είχε πάρει αλλιώς Δεν ήθελε την παρουσία τους Τη συμπαράστασή τους Τους έλεγε να διαλυθούν Κι εκείνοι καταλαβαίνοντα πως η απόγνωση Μιλούσε από το στόμα του κι όχι ο ίδιος Δεν απάντησαν Υπάκουσαν απλώς με μισή καρδιά Αποτραβήχτηκαν Και επανήθαν μόλις εκείνος Απορροφήθηκε πάλι από το μέγεθος της συμφοράς του Και δεν έδινε σημασία Ποιος ήταν Και ποιος δεν ήταν γύρω του <Το Ασφαλώς ένα κομμάτι στο μυαλό αυτού του ανθρώπου Δούλευε εντατικά παρά την φαινομενική παράλυση και ανημπόρια Έχοντας γνωρίσει αρκετές θύελε στη ζωή του δεν θα τον πτωούσε η μία ακόμη α ήταν και η σκληρότερη Το χάνει θα το ξανάστηνε και μόνο από πείσμα θα το ξανάστηνε ή θα έστεινε κάτι άλλο στη θέση του Εκείνο όμως από εκείνο που θα αργούσε να βρει γιατριά ή έστω μια εξήγηση ήταν και ο χαμός της κλητεία Μέσα στη φωτιά. Ήταν ότι... Ενώ έλεγαν πάλι καλά που δεν θρηνούμε και ζωέ Βρήκαν ξαφνικά την άμυρη προγονή του... Πλακωμένη από ξύλα... Και επανθρωκωμένη. Δεν το πίστευαν. Δεν την είχε κανείς τους αναζητήσει ως εκείνη τη στιγμή... τον να ένα άτομο από μια τέτοια οικογένεια... Και δίσε τέτοιε ώρες... Ήταν περίπου σαν να μια καρφίτσα από μια καρφίτσοθίκη. Χαρά πράγμα, όπως θα έλεγε και η ίδια, τρέχα γύρευε. Μα όταν την βρήκαν όπως την βρήκαν, δεν πίστευα στα μάτια τους, δεν πίστευα σε τίποτα, ούτε σε αυτά που έλεγαν. Ορκίζονταν πως την είχαν δει ανάμεσά τους πριν, φιασμένοι σαν όλους από το ξέσπασμα της φωτιάς, να τρέχει και να κουνάει τα χέρια της. Πώς γίνεται να την βρίσκουν τώρα κάρβωνο Τα αδέρφια τη φώναζαν Την είδαμε πριν Ζωντανή, ολοζώντανη, πριν Βεβαιώνοντας ο ένας τον άλλον για αυτό το πριν Που κόντευε το στρελάνι, Σαν φάντασμα που όλοι το είδαν Και κανεί δεν το άνοιξε Και μόνο σιγά σιγά Όταν πέρασε λίγο η ώρα Άρχισαν να συναισθάνονται Πως το πριν αυτό που έλεγαν Αφορούσε απλώς στο μεγάλο πριν Στο παρελθόν Ένα ολόκληρο παρελθόν δηλαδή Που την είχαν κοντά τους στην κλητία Που την έβλεπαν κάθε μέρα Που σχεδόν την αγνοούσαν Και που τώρα την έβλεπαν καμένη Αγνώριστη και αδιάφορη Κάτω από τα συντρίμια Το πριν ήταν τώρα με άλλη όψη Μα αυτό κανένας νους δεν είναι έτοιμος να το συλλάβει Χωρίς να απολευθεί Και καμία λέξη Η θευρονία πιθανότατα ήταν αυτή που την είδα τελευταία στο σπίτι τότε Με τις δονήσεις ακόμα Να τρέχει Τη είπα να πάρει και κανένα παιδί μαζί της Έτρεχε που έτρεχε Αλλά μου κούνησε το χέρι σαν να λέγε, «Δεν θέλω άλλα παιδιά» Έσφυγε κάτι στο στήθο τη, Η κόνης τι ήταν δεν μου φάνηκε καλά Αλλά σάμβος εγώ ήμουν καλύτερα Κάτι σαν να είχε στο νου της Σαν να έτρεχε όχι για να γλιτώσει από το σεισμό Αλλά για να πάει κάπου να προλάβει Δεν ξέρω Μπορεί και να τα λέω τώρα αυτά Βέβαια Αυτό γύρισε και το είπε μόνο στον άντρα της Πιο σιγανά Με μια πίκρα στη φωνή της αλλιώτικη Βέβαια Αν τη ζητούσε εσύ Να πάρει μερικά παιδιά μαζί της θα τα έπαιρνε σε σένα δεν χαλούσε χατήρια Τα μάτια του ησύχιου ήταν σκοτεινά, μαύρα σχεδόν Αν τη ζητούσα να πάρει μερικά παιδιά μαζί της, της είπε Ίσως να καίγονταν και τα παιδιά μαζί της Τον κοίταξε φοβισμένη και πέρασε δύο τρεμουλιαστά δάχτυλα πάνω από το στόμα της Τα λόγια τιμωρούνται με λόγια Μα ποιος μπορούσε να ξέρει τι έκρυβε στην ψυχή τη η κλητεία Η πρώτη κόρη της έφθας από τον πρώτο της γάμο Η κλητεία όπως αναφέραμε Ήταν αυτή που παραπονιόταν ιδιαίτερα Πως έχασε τη ζωή της ξεσκατώνοντα τα μωρά των άλλων Πως οι πλήσει της έφεγαν τα δάχτυλα Πως έρεψε πάνω από τα νερά Και έχασε όλα τα τυχερά της Ήταν αυτή ακόμα που όταν ο ησύχιος Αδελφός της από άλλον πατέρα Άγγιξε τα όντως ακατεμένα χέρια της και έδειξε να μην αμφιβάλλει για τις θυσίες της σε αυτό το σπίτι. Καταπράεινε αμέσω, και ξανάσκεψε στη μοίρα της. «Αρκεί που τα αναγνωρίζεις», του είπε. Ωστόσο κάποτε από ένα τυχαίο συμβάν άλλαξε η μοίρα της κλητίας. Άλλαξαν τουλάχιστον οι ασχολίες της. Ήταν πάλι τέτοιο καιρό. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ πριν λίγα χρόνια Ο πατριός Χριστόφορος Χύρος ήδη προπολού και από την έφθα Θέλοντας να τιμωρήσει κάποιους από τους νεότερους γιους του Για κάτι στραβό που είχαν κάνει και τον ενόχλησε πολύ Του έβαλε απέναντί του να του βρουν από μνήμης απαντήσεις σε κάποιες αριθμητικές πράξεις Αυτό ήταν μια συνηθισμένη τιμωρία στην οικογένεια Είχε παράδοση Πήγαινε από πατέρα σε γιο Για τα κορίτσια υπήρχαν άλλες Και για να είμαστε πιο σαφείς Αφορούσε κυρίως στην παιδική ηλικία αυτή η ποινή Κατά την διάρκεια της οποίας Αν δεν έβαζε μυαλό ο τιμωρούμενος Τουλάχιστον γύμναζε αυτό που είχε Με τον καιρό μάλιστα δεν ήταν και εντελώς απαραίτητο Να κάνει κάτι φοβερό ένα αγόρι για να περάσει από το καθαρτήριο της προπαίδειας. Έφτανε να το θέλει ο πατέρας, να το θυμηθεί. Άλλωστε με τον καιρό πάντα... έφτασε να γίνει και κάτι σαν νυχτερινή συμφωνία. Κάθε βράδυ σχεδόν πριν το φαγητό... έβγαζε ο Χριστόφορος τα αγόρια έξω στα σκοτεινά... να του πουν την προπαίδεια. Γιατί έξω στα σκοτεινά δεν καταλαβαίνουμε. Η εξήγηση που έδινε ο ίδιος ήταν για να μην την βλέπουν από κανένα χαρτί βέβαια και πέναντί του να τους είχε κατώ από άπλετο φως πάλι δεν θα μπορούσαν να την βλέπουν από κανένα χαρτί αλλά καλύτερα να μην ξεχνάμε πως ήταν άλλα τα χρόνια τότε και οι άνθρωποι είχαν τις δικές τους ιδέες και σχολαστικότητες και το δικό τους τρόπο να τις εφαρμόσουν έξω στα σκοτεινά λοιπόν κι αυτός από μέσα άρχισε «Δύο ή δύο... τέσσερα» απαντούσαν ναι, χωρό τα παιδιά. «Δύο ή τρεις... έξι... δύο ή τέσσερις... οκτώ... δύο ή πέντε... δέκα». Καλά εδώ και μερικά ακόμη. Αλλά αν άρχιζε να τους ζητάει περισσότερα και πιο περίπλοκα... παράδειγμα χάρην πέντε ή πέντε ή έξι εφτά... Για τα αξιολείπητα εκείνα πνεύματα του σκότους άρχιζε το αληθινό μαρτύριο. Άντε τώρα να βρει πόσο κάνουν πέντε ή πέντε, σκεφτόταν ο καθένα, αγγίζοντα με δέο τον διπλανό του που σκεφτόταν κι αυτό το ίδιο. Κικαιών, βουβαμάρα, ακατανόητα πράγματα, κι ο άλλο από μέσα να ρωτάει συνέχεια. Του έβγαιναν τα δάχτυλα να μετρούν και στα μισά να περδεύονται, να χάνουν κι αυτά που βρήκαν, να κατρακυλούν οι αριθμοί σαν πύλε στο κεφάλι του και αυτοί σαν μικροσύσυφοι... να ξαναρχίζουν την αναρρίχηση. Και όποιος με χίλια βάσανα... ή κατατύχη έβρισκε την απάντηση... ωραία... καθόταν στο βραδινό τραπέζι. Όποιος δεν την έβρισκε όμως... έπρεπε να ανέβει ψηλότερα... σε ένα πιο σκοτεινό δωμάτιο... όπου το πάτωμα έτριζε... και να κάνει 25 ηχηρές μετάνιες ή 42... αναφωνώντας την καθεμία... Την ερώτηση και την απάντηση μαζί Έτσι που το 5-5-25 και το 6-7-42 Δεν θα το ξεχνούσε πια ως την άλλη του ζωή Ή αν είχε αντίρρηση για τόσες γονικησίες Θα πήγαινε να κοιμηθεί μυστικό και να ονειρευτεί καρβέλια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η έφθα έκανε ό,τι μπορούσε Για να προμηθεύσει κάτι στα τιμωρημένα παιδιά Μα συνήθω δεν μπορούσε την έκλεινε και αυτήν κάπου ο Χριστόφορος Συνήθως στα πόδια του και έπρεπε να νοιαστούν μόνα τους εκείνα Για την πείνα που θέριζε τα σωθικά τους Μια λύση ήταν να πασχίσουν να κοιμηθούν το πρωί Που δεν θα ίσχυε πια η τιμωρία Υπήρχε όμως και η λύση της υπνοβασίας Που όντας η πιο ρυψοκίνδυνη ήταν και η ελκυστικότερη Σηκωνόταν έφνης κάποιο παιδί Κοιμώνουσαν πολλά μαζί σαν ένα δωμάτιο Και ψέλη που βόμπιζε και στις πιο ήσυχες ώρες Και έφερνε κύκλους με απλωμένα μπροστά τα χέρια Και βλέμμα χαμένο στο κενό Αν κανείς δεν το σταματούσε σε αυτήν την κρίσιμη φάση Έβρισκε πόρτες με ευκολία Κατέβαινε σκάλες που για χάρη του πολλέ φορέ Δεν έτριζαν καθόλου Άνοιγε άλλε πόρτε, Και έπεφτε σαν πούπουλο πάνω σε κάποιο πανέρι με ψωμί ή σε κάποιο ντουλάπι με εκλεκτότερα ήθη Εκεί στεκόταν Εκεί δικαιωνόταν Κι όταν η ύπνοφαγία τελείωνε ξαναγύριζε με το ίδιο χαμένο και πυθύνιο ύφος στο κρεβάτι του Πολλές φορές τύχαινε να κυκλοφορήσουν τρία-τέσσερα παιδιά την ίδια νύχτα με τον ίδιο τρόπο και έβρισκαν το πρωί οι άλλοι κενά δολάπια και πανέργια με ψίχουλα Μα πολλές φορές επίσης τύχαινε να τα περιμένει στο τέλος της ονειρικής διαδρομής τους ή στην επιστροφή του στο κρεβάτι ο Χριστόφορος ή κάποιος μεγάλος αδελφός και τότε όλα τελείωναν πολύ δυσάρεστα για τους μικρούς υπνοβάτες. Γραφικά και ευτράπελα να τα ακούμε κάτι τέτοια σαν παλιές ιστορίες Μα και τα παιδιά τότε ήταν αληθινές τιμωρίε. Ευτυχώς μεγάλωσαν κάποτε και τιμωρίε μορίες ίδιες ή ανάλογες Έπεφταν πλέον στα δικά τους παιδιά Που και εκείνα θα μεγάλωναν κάποτε Η πολλή ελευθερία, έλεγε ο Χριστόφορος Είναι σαν την όμορφη και γυναίκα Αφού σε κάνει βεζίρι, θα σε κάνει και ρεζίλι και πιστώς στις αρχές του δεν είχαν ευκαιρία να χαλήνα τα παιδιά του Ακόμα και όταν ενηλικιώνονταν Επιβάλλοντάς τους ανάμεσα στα άλλα και την γνωστή Την πατροπαράδοτη ποινή της προπαίδεια. Εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ λοιπόν Δύο ήταν οι ηχοί που τον στενοχώρησαν πάλι Τους ζήτησε να σταθούν όρθιοι και να κάνουν απομνήμης Πολλαπλασιασμού και αφαιρέσει με διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς αντιστήχως. Και παρότι είχαν εξασκηθεί σε τέτοια... δεν ήταν πάντα εύκολο να πετυχαίνουν το ζητούμενο... με την πρώτη ή και με την δεύτερη. Εκείνος στο μεταξύ βιαζόταν γιατί στην πραγματικότητα είχε ένα χαρτί μπροστά του... με λογαριασμούς από το χάνι και τα άλλα μαγαζιά... με πράξεις που επίγονταν να βρουν τη λύση τους... και είχε σκεφτεί να συνδυάσει. «Το τιμωρών μετά του αφελίμου μου» Εκνευριζόταν λοιπόν με την αργοπορία ή τις λανθασμένες απαντήσεις των αγοριών «Τρεις άνθρωποι εδώ πέρα χάνομαι τον καιρό μας» είπε κακόκεφα «Ούτε η δουλειά μου γίνεται, ούτε τρει διορθώνεστε» «Και περα χανουμε δεν ρωτάς εμένα» του είπε ξαφνικά η δουλεια μου γινεται ουτε εσεις διορθωνεστε και γιατι δεν ρωτας εμενα του ειπε ξαφνικα η που βρισκόταν εκεί κοντά του Σιωπηλή ως τώρα και σκημένη έψηνε κάστανα στη φωτιά Και τα έτρωγε μόνη τη. Μάλλον το είπε για να σπάσει τη μονοτονία Μα ο Χριστόφορος δεν τάφησε να φύγει «Τριανταέξι επί δεκατέσσερα πόσο μας κάνουν» Την ρώτησε στρέφοντας το σκαμνί του προς το μέρος της Η κλητία κοίταξε το ζεστό ψημένο κάστανο που είχε στην παλάμη τη Και περίμενε καθάρισμα το έφερε λίγο πιο κοντά στα μάτια της Το πήγε λίγο πιο μακριά Αυτό το έκανε άλλες δύο φορές και είπε 504 Να ήταν μια σύμπτωση Να ήταν ένας τόσο εύκολος και βολικός πολλακλασιασμός Να ήταν μαγικό το κάστανο Και της εμφύσισε την απάντηση με τρόπο ανάλογο Ή μηπω είχε κρυφά χαρίσματα ή πλητεία Που κανείς δεν τα υποπτευόταν Ο Χριστόφορος την καλοκοίταξε Ξέξεινοντας τα μαλλιά του πίσω στον αυχένα Πώς το βρήκες Τη ρώτησε Με το νου μου Του είπε Και που τον είχες κρυμμένο αυτό το νου τόσα χρόνια Την ξαναρώτησε Η κλητία γέλασε Σαν να κορόιδευε το ίδιο το γέλιο της Ξέρω εγώ που τον είχα στα παιδιά που ξεσκάτωνα, του είπε Με την αιμονή της πάντα Στο σχετικό θέμα Αν μου δώσεις ακόμα μια τέτοια απάντηση Της είπε ο πατριός της Δεν θα σε αφήσω να ξεσκατώσεις άλλα παιδιά Ω, τώρα που μεγάλωσαν Και ξεσκατώνονται μόνα τους Είπε η κλητεία Και που για την ώρα Δεν περιμένουμε νέες γένες Κι όμως Βρες μου πόσο κάνουν 87 επί 3 Τη ζήτησε τώρα εκείνος Και σου δίνω τον λόγο μου Η κλητία τράβηξε ένα κάστανο από τη φωτιά Το φύσηξε από τις τάχτε, Το έπαιξε στην παλάμη της για να κρυώσει λίγο Έκανε πάλι τις ίδιες κινήσεις μπρο πίσω στα μάτια της Και του είπε έναν άλλον τριψήφιο αριθμό στά σου», ψιθύρισε ο Χριστόφορος και έκανε μόνος του την πράξη με το μολύβι επάνω στο χαρτί. «Ε, λοιπόν», είπε στους γιους του, «το βρήκε και αυτό, με το νου τη. Και την ξανακοίταξε από τα μαλλιά ως τα νύχια. «Εσένα, παιδί μου, εισαδικήσα τόσα χρόνια», της είπε συγκινημένος. «Εσύ έχεις τάλαντο. Είσαι καλή για το χάνι. Η έκτοτε δούλευε πιο πολύ στο Χάνι παρά στο σπίτι Στην αρχή έκανε χρέη ταμεία Μα αργότερα όταν άρχισε να κάνει κάτι ασυναρτησίες στους λογαριασμούς Λες και το να δουλεύει με μολύβι και χαρτί Ήταν εις βάρος της έμφυτης ικανότητάς της να πιάνει τους σωστούς αριθμούς Τα καθήκοντά της περιορίστηκαν ή μάλλον επεκτάθηκαν Στην υποδοχή και περιποίηση των πελατών αυτή φρόντιζε για το φαγητό τους και την καθαριότητα των κρεβατιών Αυτή πρόσεχε πού θα μπουν τα ζώα ή τα παιδιά τους Και τις συχνά έφερναν και παιδιά μαζί Και γενικώς αυτήν εμπιστευόταν ο Χριστόφορος Περισσότερο και από τους γιους ή εγγονούς του Που δούλευαν από καιρό εκεί Πράγμα που δημιούργησε στην αρχή αρκετές τι και στραβοκιτάγματα Δίνει αέρα στο μαγαζί, δεν το καταλαβαίνετε το να δουλένει και μια γυναίκα μέσα, προσπαθούσε να του πείσει ο Χριστόφορο. Και έπειτα ούτε καμιά ελαφρώμυαλη είναι η αδελφή σα, ούτε καμιά κουνάμενη και συνάμενη. Αυτό ήταν αλήθεια. Μόνο που όσο περνούσε ο καιρό, η κλητία ένιωθε όλο και μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς μάλιστα είχε χαραμίσει τα νιάτα τη στη σκιά, Γερμένη πάνω από κούνιες και σκάφες Όλο και μεγαλύτερη ανάγκη λοιπόν Να περιποιείται μαζί με τους πελάτες Και τον εαυτό της Τα όποια κάλυτης. τη. Βέβαια Την είχαν πιάσει στο σπίτι ακόμα Να καθρεφτίζεται κρυφά και συχνότατα mm. Να περιφέρεται με ένα καθρεφτάκι στα ρούχα της Και εκεί που να νούριζε, φάσπιωνε ή καθάριζε κάποιο παιδί Να το βγάζει απότομα και να κοιτάζεται για λίγο Με τον τρόπο που ένας διψωμανής Παίρνει τις κοφτές λαθραίες δόσεις του Αλλά μόλις τη έλεγε κανεί τίποτα Η κλητία γελούσε δίχως διάθεση Και παντούσε Για να βλέπω τα χάλια μου καλέ Και ο κόρακα καθρεφτίζεται αν του τύχει Γιατί με αυτό Μια μέρα η έφθα τη συμβούλευσε πολύ σοβαρά Να μην καθρεφτίζεται τόσο πολύ Γιατί εκείνο το σατανικό γυαλί θα της κρατήσει το πρόσωπο Και θα μείνει αυτή Να έτσι Σαν τις νεκροκεφαλές Μα η κλητία γελώντα πάλι ανώρεχτα Και μουρμουρίζοντα Τι να ζηλέψει από μένα ένας καθρέφτης Τι να κρατήσει αυτό το γυαλί Το έβγαλε με κάθε ζέση Από το στήθος της Και ξανακοιτάχτηκε Και από σας που δεν καθρεφτίζεστε Σαν πως τι θα μείνει Θυμήθηκε να πει μετά Υπήρχε λοιπόν μια φιλαρέσκη από κάτω, όχι ασήμαντη Που σάρκαζε ένα ανάγκη τον εαυτό της Και από τώρα έβρισκε την ευκαιρία Και το καταλληλότερο περιβάλλον να βγεί και παραέξω Να εκδηλωθεί Η κλητία άρχισε έφνης Να φροντίζει την εμφάνισή της όσο ποτέ πριν Να προσέχει και τα λόγια της Το πώς μιλούσε στους πελάτες Πώς τους υποδεχόταν και πώς τους Κυρίως άρχισε να δείχνει μια ξεχωριστή συμπάθεια Προς τους κυνηγού που γέμιζαν κάθε φθινόπορο και χειμώνα το χάνει Ο Χριστόφορος τα έπιανε όλα αυτά με τη μύτη ή το μάτι του Και τα σημείωνε στο μνημονικό του Μα όσο κινούνταν στα πλαίσια του επιτρεπτού δεν έλεγε τίποτα Στο κάτω κάτω δεν θα ήταν άσχημα να βρεθεί ένας άντρα και για την κληθεία Εμφανίστηκε ωστόσο ένας ψηλός, εντυπωσιακός θυρευτής με πλούσια σγουρά μαλλιά και γένια που ασύμιζαν με μπότες που έλαμπαν με εσοκάρδια, κασκόλ και καπέλα ασυνήθιστα, με σκαλιστές κοκάλινες καπνοσύριγκες ένας που δεν είχε ξανάρθει στα μέρη τους ποτέ άλλοτε που εφευγε πρωί πρωί, πιο νωρίς από όλους Συνοφριωμένος και απρόσιτος Και γυρνούσε το βράδυ Λιγότερος και θροπός Αλλά μονίμως απλησίαστος Κυνηγούσε πάντα μόνος Και θα έλεγε κανεί Πως δεν είχε άλλη σκέψη στο μυαλό του Από το κυνήγι Από τα δύστιχα πουλιά και ζώα Και την ακρίβεια Που έπρεπε να σημαδεύει Τα λόγια του ήταν κάτι λιγότερο Από μετρημένα Σαφώς περισσότερα ήταν του. Αυτό ο μυστηριώδης λοιπόν έμεινε λίγα βράδια στο χανί, πλήρωσε, έφυγε και ξαναίλισε σε μια εβδομάδα. Και ενώ και την καλημέρα που θα σου πει, η κλητία έμαθε λέει από το στόμα του ότι πήγε να παραστεί στι τελευταίε στιγμένε του πατέρα του ότι ο θαυμάσιο γέροντας δεν μπόρεσε να αποφύγει το μοιραίο, ότι το συνόδευσε ως την τελευταία του κατοικία και ξαναγύρισε στο φιλόξενο χάνι του και στα πλούσια βουνά της περιοχής τους. Είπε όλα αυτά εσένα Τη ρώτησαν με δυσπιστία Ο Χριστόφορος και η ηχή του Μου είπε κι άλλα Απάντησε η κλητία Σαν τι Ότι είμαι καλή Ότι σε κανένα άλλο χάνει Όπου και να έχει πάει Δεν γνώρισε τέτοια φιλοξενία Τέτοια απεριποίηση Μήπως αγάπησε κιόλας Σε ζήτησε ένα τον παντρευτή, Τη ρώτησε στιφά ο Χριστόφορος Φταίω εγώ που σας μιλώ Είπε η κλητή αθυμωμένη Και τους γύρισε την πλάτη Ο κυνηγός την άλλη μέρα ξαναέφυγε Και σε μια εβδομάδα ξαναγύρισε Τον έλεγαν Μάρκο Του πήγαινε τέτοιο όνομα Και με το φως του λύκου Επανέρχονται Μυθιστόρημα Σε δέκα ιστορίες Της Ζηράνας Ζατέλη